Πριν αρχίσω, να σας κάνω μία ανακοίνωση. Όπως συνηθίζουμε κάθε χρόνο, έτσι και μεθάβριο τη Δευτέρα, το βράδυ, ξημερώνοντα Τρίτη, εορτή του Αγίου Τιμοθέου του Αφοστόλου, θα έχουμε αγρυπνία στην Παντάνασα. Αυτό το κάνουμε χρόνια πλέον, πολλά χρόνια πάνω από 20 χρόνια και έτσι και φέτος θα ξαναγίνει θα αρχίσουμε στις 9 περίπου και θα τελειώσουμε περίπου στις 1 και μετά την ανακοίνωση αυτή Ερχόμαστε αμέσως στο θέμα μας. Που θα πρέπει πρώτα να υπερθυμίσουμε αυτά τα οποία είπαμε προχτές, το περασμένο Σάββατο, μαζί με τις ευχές που είχαμε υπή για τον νέο χρόνο συνεχίσαμε και στις παρημμένες του Σορομόντος και μας επέστησε την προσοχή μας ο Κύριος σε ένα φοβερό λάθος που κάνουμε όλοι μας στην τραγικότητα τελικά του ανθρώπου γιατί αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπου. Η τραγικότητα του ανθρώπου είναι να μην καταλαβαίνεις και να μην νιώθεις τις χαρές που σου δίνει ο Θεός. Αυτό είναι το τραγικότερο σημείο της ανθρώπινης φύσεως και ουσίας. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να νιώσει και να καταλάβει τη χαρά, τις χαρές που του δίνει ο Θεός. Δεν μπορείς να καταλάβει. Και θα σας θυμίσω το παράδειγμα το μεγάλο, εκείνο το παράδειγμα το οποίο το ξέρουμε όλοι, που είναι ο Αδάμ και η Εύα. Τι καλύτερο μπορούσε να τους δώσει ο Κύριος από το να τους δώσει δωρεάν τον Παράδεισο. Αυτόν βλέπετε που σήμερα τον ονειρευόμαστε, τον επιζητούμε, τον θέλουμε, Παρακαλούμε τον Θεό, γι' αυτόν μένουμε με την ελπίδα του Παραδείσου, αλλά έχουμε και το φόβο μέσα μας. Τι θα γίνει, θα αξιωθούμε κι εμείς να βρεθούμε στη Βασιλεία του Κυρίου. Τι συνέβη λοιπόν τότε, στη χαρά, αυτή τη μεγάλη χαρά που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα, ο διάβολος ήρθε και έσπηρε τη λύπη. Και οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ανέβηξαν, ανακάτεψαν, δηλαδή, τη χαρά του Θεού με τη λύπη της αμαρτίας. Προσπάθησαν να δώσουν μεγαλύτερη χαρά στον εαυτό τους, στη χαρά που είχαν από το Θεό και γι' αυτό έπεσαν, τα χασαν όλα. Και θυμάστε τι μας είπε αυτός ο στίχος, ο στίχος 13 συγκεκριμένα. Όταν λέει στη χαρά του Θεού εσύ ανακατεύει μέσα τη λύπη αμαρτίας, τη αμαρτία, τη στενοχόρια της αμαρτίας, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, το πένθος. Και σας ερωτώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο πένθος που έχει ο άνθρωπος σήμερα, οι πτώσει του Αδάμ και της Εύας. Τρεις πτώσεις τρινή, τρεις πτώσεις τρινή. Η πρώτη είναι η πτώσει των Αγγέλων, που από άγγελοι έγιναν δαίμονες, η πτώσει του εωσφόρου δηλαδή. Η δεύτερη, δεύτερη πτώση είναι η πτώσει του ανθρώπου και η τρίτη πτώση είναι η πτώσει του Πάπα έχει να κλαίει η Εκκλησία μας πένθος γιατί πένθος γιατί αναμίξαμε τη χαρά του Θεού με τη λύπη της αμαρτίας πρόσεξε λέει ο Κύριος στη χαρά που σου δίνω πρόσεξε μην ανακατέψει τη λύπη της αμαρτίας και βλέπετε ότι όταν κάνουμε κάτι τέτοιο και ανακατεύουμε την αμαρτία μέσα στη χαρά του Θεού το αποτέλεσμα είναι πάντα πένθος. Θάνατος. Πέρασαν Χριστούγεννα. Τα ένιωσε Δεν τα κατάλαβες. Γιατί δεν τα κατάλαβες. Γιατί στη χαρά του Θεού έβαλες το πένθος, έβαλες την αμαρτία. Ο Θεός σε αξίωσε να γεννηθεί εδώ στον κόσμο και να έρθει να ζητήσει καταφύγιο στην καρδιά σου και εσύ προτίμησες αντί για Χριστούγεννα να κάνεις Χριστούγεννα χωρίς Χριστό και να κάνεις Χριστούγεννα μόνο με ρεβεγιόνσου και μόνο με διακοπές και μόνο με κουραμπιέδες και μόνο δεν ξέρω με τι άλλο και ουσιαστικά έχασες έχασες Παράδεισο. έχασες τη χαρά και η χαρά σου έγινε πένθος έχεις γάμο χαρά δεν είναι ο γάμος μεγάλη χαρά σε καλού να πας στο γάμο στη χαρά αυτή του Θεού ενώνονται δύο άνθρωποι γιατί η χαρά του γάμου θα γίνει πένθος γιατί η χαρά που γάμου θα γίνει στενοχώρια πικρία, γιατί Γιατί στη χαρά του Θεού αναμίξαμε την αμαρτία Και πριν πάνε τα παιδιά για γάμο Έχουν ήδη δέκα χρόνια προγράμειες Ναί Να η αμαρτία Και μετά Μέσα στο γάμο ποιο προσεύχεται για αυτά Κανείς Σα το είπα και πάλι Ξέρεις πως πρέπει να είμαστε στην ώρα του γάμου Ξέρεις πως πρέπει Όχι αυτό το ξετσίπωμα που υπάρχει Μέσα στους ναούς Όχι αυτό το ξετσίπωμα Αλλά πρέπει να είμαστε γονατιστοί Την ώρα που μπαίνουν Ειδικά τα στέφανα Την ώρα δηλαδή που ο Κύριος αρμόζει Ενώνει τον άντρα Και τη γυναίκα Ποιος το κάνει αυτό Γι' αυτό και η χαρά του γάμου Θα γίνει τι Πέλθος εδώ το λέει. Στη χαρά, λέει του Θεού, μη βάζεις τη λύπη της αμαρτίας, γιατί τελευταία η χαρά εις έρχεται. Το τέλος θα είναι η χαρά να γίνει πένθος. Έχει βάπτισμα. Γιατί το παιδί δεν πάει καλά στη ζωή του, ξέρεις γιατί. Γιατί στη χαρά του βαπτίσματος έβαλε την αμαρτία. Ε, πήρε στο παιδί στο κέντρο, εκεί που χορεύατε, εκεί που πίνανε, εκεί που βλαστιμούσαν, εκεί που εσχρολογούσαν. Τι θα γίνει το παιδί, Τα λέει η εγγραφή αυτά. Μην με μη κοιτάτε έτσι. Τα λέει η Ξέρεις Τι λέει, Το δαιμόνιο λέει που έφυγε από το παιδί, Έφυγε ένα δαιμόνιο την ώρα που το βαφτίσανε. Ένα δαιμόνιο. Αυτό λέει πηγαίνει και βρίσκει 7 δαιμόνια πονηρότερα από το ίδιο και γυρνάνε και μπαίνουν πάλι μέσα στον άνθρωπο και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα τον πρώτο χειρότερα από τα πρώτα επομένως να γιατί στη χαρά μη βάλεις αμαρτία το παιδί δεν έχει δουλειά εκεί αλλά ούτε και εσύ έχεις δουλειά δεν είναι αυτό το, η ουσία του μυστηρίου η ουσία του παπίδρου δεν είναι να κάνω χορό δεν είναι να κάνω εσπερίδα, δεν είναι να κάνω τραπέζια η ουσία του Παπλίου, είναι να αμαρτιστεί το παιδί, να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αυτό είναι ο απότερο σκοπό. Πού είναι σκοπός. Πού είναι λοιπόν αυτός ο σκοπός, πού εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός. Και επειδή εμείς στη χαρά του Θεού βάζουμε, προσθέτουμε, αναμειγνύουμε, ανακατεύουμε την αμαρτία, τη λύπη της αμαρτίας, το τέλος, τα τελευταία έρχεται αυτά μας είπε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο ο Κύριος μέσα από το στόμα του Σοφού Σολομόντος ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο παροιμίας του Σολομόντος είναι ένα από τα τέσσερα βιβλία τα οποία έχει γράψει της Παλαιάς Διαθήκης Και τώρα να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε στους δύο επόμενους στίχους στο στίχο 15 και στο στίχο 16 του 14ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. Διαβάζω λοιπόν τον στίχο 15 Άκακος πιστεύει παντή λόγο πανούργο. δε έρχεται η μετάνια Τι σημαίνει άκακος; Άκακος εδώ δεν είναι και πολύ τιμητική η λέξη. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, βεβαίω, άκακος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει κακότητα μέσα του. Άκακος όπως το λέει και η ίδια η λέξη είναι. Ο αγαθός άνθρωπος, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος. Εδώ όμως οι λέξεις είναι λίγο, είναι λίγο, λίγο θα λέγαμε, θέλει ο Κύριος με αυτή τη λέξη να μας πωνερέψει λίγο. Τι σημαίνει άκακος; Είναι ο αφελής, ο αφελής. Άκακος είναι ο ανόητος. Θυμάστε ο Κύριος μας είπε μία φράση γίνεστε λέει φρόνιμοι φρόνιμοι όσοι όφεις και ακέραιοι όσε περιστερέ τι σημαίνει αυτό τι σημαίνει φρόνιμος φρόνιμος είναι πόνιμος, ο συνετός ο πονηρός με την καλή έννοια ο πονηρός αυτός ο οποίος πονηρεύεται πονηρεύεται δεν κάτετε, δεν είναι βλάκας, δεν είναι αφελής. Δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν πιστεύει ό,τι του λένε. Έχει μία ευλογημένη πονηριά μέσα του. Εδώ λοιπόν άκακος είναι ο αφελής. Και το αφελής είπαμε δεν είναι και πολύ τιμητική. Η λέξη αυτή εδώ ακριβώς που την αναφέρει ο Κύριος και τι λέει, άκακος πιστεύει παντή λόγο ο άκακος πιστεύει, ο αφελής πιστεύει ό,τι του λένε εδώ προσέξτε αδελφοί μου γιατί ο Κύριος σας είπα μιλάει, θέλει να μας προβληματίσει εδώ διότι δεν πιστεύουμε δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι μας λένε οι άνθρωποι σε έναν πιστεύουμε μόνο σε έναν και αυτό ο ένας είναι μόνο ο Κύριος κανείς άλλος και θα μου πείτε πως ξέρω ότι μου μιλάει ο Κύριος μπάς και τον ποτέ είμαι μπροστά μου προσέξτε. Θα έχετε δύο επιβεβαιώσεις για να καταλαβαίνετε εάν μιλάει ο Κύριος μέσα σου ή μπροστά σου. Η πρώτη επιβεβαιώση, η βασική προ... επιβεβαιώση είναι ποια. Εάν συμφωνεί η συνείδησή σου η πρωτη επιβεβαιωση η βασικη επιβεβαιωση ειναι πια εαν συμφωνει η συνειδηση σου μεσα μας, έχουμε συνείδηση λέει ο, ο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει το εξής έχω λέγει μέσα μου ένδων καθήμενων τον αόρατον δικαστή Έχω μέσα μου μέσα στην καρδιά μου κάθεται λέει ένας αόρατος δικαστής ο οποίος όταν κάνω το σωστό με επιβραβεύει όταν κάνω το λάθος με ελέγχει και με αποδοκιμάζει Αυτό ακριβώς το πρώτο το οποίο θα περιμένεις να επιβεβαιώσει αυτό που ακούς εάν είναι σωστό εάν είναι λόγος του Θεού θα είναι η συνείδησή σου Τι μου λέει αυτός τώρα Έρχεται ένας Μάρτης του η εχωβά. Δεν ξέρει, σίγουρα δεν ξέρει, δυστυχώ που δεν ξέρετε Μακάρι να ξέραμε Μακάρι να ξέραμε Τι φρονεί και τι πιστεύει η Αγία μας Εκκλησία Να είναι τα πιστεύω πιστεύουμε Αλλά δυστυχώς δεν τα ξέρουμε Τι είναι εκείνο το οποίο θα ρωτήσεις πρώτα Να σου επιβεβαιώσει αν αυτά που σου λένε είναι σωστά ή λάθος Θα σου μιλήσει πρώτα η συνειδησή σου Θα την ακούσει μέσα να διαμαρτύρεται. Μπορεί να σου λέει όμορφα λόγια, να σου λέει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Αλλά θα την ακούσει μέσα σου να σε ελέγχει. Μην το πιστεύει. Μην το πιστεύει. βάστα τα αποστάσει. Και αυτό ξέρετε, δεν σα το λέω υποθετικά. Σα το λέω γιατί έχει τύχει να έρθουν στην εξομολόγηση άνθρωποι που του επισκέφτησαν. Δεν ήξερα τίποτα. Του επισκέφτησαν στην πόρτα του μάρτυρες του Ιωφοβάκη. Ξέρετε τι του είπαν. Ξέρετε τι μου είπαν, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ λέω Παπουλή δεν ήξερα. Αλλά ένα μυστήριο πράγμα λέει. Αισθανόμουν μέσα μου μια ανησυχία, μια ακαταστασία. Δεν μπορούσα, δεν μπορούσα να σταθώ. Ενώ τον ωραία τα λόγια που μου λέγανε. Δεν μπορούσα μέσα μου να τα δεχτώ, να συμφωνήσω. Δεν μπορούσα. Αυτό θα ισχύει και με σένα. Και με σένα και με σένα και με, με όλου ακριβώς αν έχεις καλή διάθεση και αν έχεις όντως επιθυμία να ακούσεις τη φωνή του Θεού και θα σας το πω αυτό μετά θα σας το πω μετά αυτό να ακούσεις τη φωνή του Θεού και αν έχεις επιθυμία να ακούσεις τη φωνή του Θεού ο Θεός δεν θα σου στερήσει τη χαρά να ακούσεις τη φωνή του και εδώ επιτρέψτε μου να σας τιμήσω κάτι Το ρωτάτε πολλές φορές και εσείς το ρωτάτε. Καλά εμείς γεννηθήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί, ωραία, θα κριθούμε μια μέρα από τον Θεό και μακάρι να αξιοθούμε να τύχουμε τις Βασιλείας του Θεού. Τι θα γίνει όμως με εκείνου που δεν άκουσαν? Υπάρχουν και λαοί που δεν έχουν ακούσει ακόμα για τον Κύριο. Άμα πάτε κάτω στην Αφρική, άμα πάντε κάτω στην Λατινική Αμερική: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτα. Ούτε καν τα τέσσερα από πλευρά Εκκλησία και από πλευρά Ορθοδοξίας και από πλευρά Πίστεω δεν έχουν χαμπάρει τίποτα. Τι θα γίνει με αυτού, Θα κολλαστούν όλοι, Όχι. <ΣΣΣ> <ΣΣ> Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν γαρέθουν τα μη νόμων, έχοντα φύση τα του νόμου πει, Οτι νόμον μη έχοντε, εαυτήση είναι νόμο. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, υπάρχουν λέει έθνη που δεν έχουν τον νόμο του Θεού. Ποιο είναι ο νόμος του Θεού για αυτούς. α μέσα. Γιατί η συνείδηση, είπαμε, είναι η φωνή του Θεού στον κάθε άνθρωπο μέσα του. Είτε σε, επιβεβαιώνει, είτε σε επιβεβαιώνει αυτό που κάνεις ότι είναι σωστό είτε σε αποτρέπει και σου λέει σταμάτα όχι δεν είναι σωστό αυτό μην πάνε να το κάνεις επομένως αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, εδώ πρόσεξε πού θα πιστέψεις ψάξε να βρεις ποιος θα σου πει το Λόγο του Θεού και ο δεύτερος που θα σου πει το Λόγο του Θεού ο πρώτος είπαμε είναι η συνήθιση ο δεύτερος που θα σου το πει ποιος είναι το εξομολογητήριο ο πνευματικός γι' αυτό ήταν τι σας λέω πολλέ φορές ειδικά όσοι έρχεστε σε μένα και εξομολογείστε τι σα έχω πει? μην ακούς κανένα Πολλοί μου λέγανε πηγαίνανε από εδώ από την Πάτρα και επειδή ήταν αφελής μου λέγανε να πάμε πάμε στο άγιο Όρος, να πάω στον πατέρα Παΐσιο τότε, να τον ρωτήσω γι' αυτό. Όχι! Με λένε ο πατήρ Παΐσιος. Όχι! Όχι! Γιατί ο πατήρ Παΐσιος είναι πατήρ Παΐσιος, δεν είναι όμως εξομολόγος. Και δεν ξέρεις πώς θα σε τουμπάρει ο διάολος εκείνη την ώρα που θα πας εσύ να συμβουλεύεσαι τον πατέρα Παΐσιο και δεν ξέρεις πώς, πώς θα επιτρέψεις τα λόγια του πατρός Παϊσίου να μπουν εσένα μέσα στην καρδιά σου. Όχι. Πήγαινε κάτι αν θέλει, πήγαινε κάτι ακού. εκεί πέρα και πήγαινε. Μη ρωτήσεις τίποτα. Μα είναι ο πατήρ Πορφύριος, ας είναι ποιο, άγγελος εξ Είδα τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Κοίτατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί στους Γαλάτες. Άμα είναι στους Γαλάτες τι λέει. Να πιστεύετε λέει σε αυτά που σας είπα εγώ. Και αν λέει, αν ακόμα λέει και άγγελος εξ ουρανού κατέβει κάτω και σου πει ότι ο Παύλος σου λέει παραμύθια να τον καταραστείς λέει γιατί δεν θα είναι άγγελος είναι σατανάς. ακούσατε κυράδες και το λέω κυρίως για εσάς τις γυναίκες που έχετε την τάση α, μην πιστεύετε στο πνευματικό σας σας λέει κάτω πνευματικό πνευματικός πας να τον διασταυρώσεις κιόλας πηγαίνεις και σε άλλο ναι. θα σας πουρδουκλώνει ο διάολος σας το λέω να το ξέρετε θα σας πουρδουκλώνει ο διάολος και δεν πρόκειται ποτέ να κάνετε το σωστό τον εμπιστεύεσαι στο πνευματικό σου απόλυτα απόλυτα τελείωσε τελείωσε ό,τι σου πει αυτός για σένα έχει αρμοδιότητα από τον Θεό να σε στείλει στον παράδεισο. Κανείς άλλος. Ούτε Παρίσιος, ούτε Παρύριος πήγαινε όπου θες. Όπου θες πήγαινε. Ελεύθερα. Αλλά για σένα ο Θεός σου είναι ο πνευματικός. Για σένα ο Θεός σου είναι ο πνευματικός. Εκεί μέσα στο πνευματικό θα ζητήσεις και θα μάθεις την αλήθεια του Θεού μόνο ο πνευματικός σου θα σου πει τι λέει ο Θεός κανείς άλλος γι' αυτό ίδιο τι λέει μην είσαστε λέει αφελείς, ανόητοι μην τρέχει από τον ένα στον άλλον να δεις ποιος θα σου πει την αλήθεια και στο κάτω κάτω με τι κριτήριο κρίνεις εσύ ότι σου λέει ο άλλος την αλήθεια με τι κριτήριο με τι κριτήριο για το με το δικό σου το κριτήριο εσύ δηλαδή είσαι Θεός εσύ κρίνεις κριτήριο είναι η φωνή του Θεού είναι ο πνευματικός όχι όχι έγινε μα δεν συμφωνώ μα δεν το ξέρω Μά! δεν δε, δε, δε ταιριάζει το λογικό μου σε αυτό που μου λες ας μην ταιριάζει αυτό είναι το σωστό με βάση αυτό προχώρα. Αυτό λέει ο Θεός για σένα. Σε έχω πει νομίζω πολλά παραδείγματα, θα σας πω πάλι έ. Κάποτε το έχουμε ξαναπεί, αν καλά. Αλλά πας πριν κουράζει να το ξαναπούμε και να το ξανακούσετε. Κάποτε ένας γέροντας έδωσε στον υποτακτικό του να πάει να μαρούλια. Και τι του είπε, θα πάρεις, του λέει, του ένα καφάσι με μαρουλιά, θα πάει να τα φυτέψεις, αλλά δεν θα τα φυτέψεις με τη ρίζα προς τα κάτω, θα βάλεις τα φύλλα προς τα κάτω. Και η ρίζα θα αναπάει. <ΣΣΣΣ> φυτρώνε, ναι, φυτρώνει, ναι, δεν φυτρώνει, δεν φυτρώνει. Πώς να φυτρώσουν, εμβέβαια. Αυτός όμως έκανε παγκοή. <ΣΣΣ> τα πήρε, έπήρε το καφάσι. Φτιάξε να ε, φύτερε, εφίτερε, εφίτερε, εφίτερε, εφίτερε, εφίτερε. Στο τέλο του τα να τελειώσει, του βάλε ο διάβολο ένα λογισμό και λέει με το μυαλό του, «Ρε, λέει, παλάβοσε το τόσο λέει. πάλι δεν μπορώ. Μη θέλουμε να φάμε κανένα μαρούλι φέτο. Έτσι που πάει δεν θα φάμε τίποτα. Κι έτσι του βάλε ο λογισμό και σε μια ακρούλα εκεί στο χτήμα, έβαλε και μερικέ ρίζε με τη ρίζα προς τα κάτω με καμαρούλια με τη ρίζα τι συνέβη τι συνέβη εμένα ρωτάτε τι συνέβη να ρωτήσετε, να ρωτήσετε τη βιογραφία των πατέρων να σας πει τι συνέβη θα να αφήνεσαι σε αυτό που σου λέει ο πνευματικός, τι συνέβη εμένα ρωτάς, άκου λοιπόν τι συνέβη όλα τα μαρούλια που τα είχε φυτέψει με τα φύλλα προς τα κάτω όλα φυτρώψανε Εκείνα που είχε βάλει στην ακρούλα με τη ρίζα προς τα όλα Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν σου μιλάει ο πνευματικό, σου μιλάει ο γέροντας, δεν δικαιούσε να πεις, μα μου, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει, δεν συμφωνώ, δεν ταιριάζει αυτό το λογικό μου. Καλά κάνει και δεν ταιριάζει. Αυτός είπε, αυτό θα κάνεις. Και σα πει και κάτι άλλο. Σε έχω πει και κάτι άλλο. Προσέξτε, μήπως η εξομολόγηση γίνει μπούμερακ. Μήπως γυρίσει το κεφάλι σας. Προσέξτε. <κυρίζει> γιατί στην εξομολόγηση πας όχι να κουβετιάσεις. Πας να πάρεις συμβουλές, εντολές πάνω να πάρεις. Και όταν ο πνευματικός σου πει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Γιατί α, επειδή συμβαίνει αυτό, γι' αυτό σας το λέγω, μην το κάνετε ποτέ Γιατί εσείς οι σας είπα. Σας είπα. Έχετε, είστε καλές, αλλά έχετε και κάτι μικρόβια μέσα σας, κάτι σκουλίκια, που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Αρχίζει την αντίρρηση, την αντίρρηση. Γιατί έτσι, παππούλη, να μην το κάνουμε καλύτερα έτσι, να μην το βάλουμε καλύτερα από εδώ, μην το φτιάξουμε καλύτερα έτσι. Και τον παρασύρισε τον ιερέα σε μια συζήτηση που δεν επιτρέπεται, ούτε γι' αυτόν επιτρέπεται, ούτε γι' αυτόν. Η πρώτη κουβέντα λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κράτησε την πρώτη κουβέντα που σου είπε ο πνευματικός. Την πρώτη. Εκείνη είναι η φωνή του Θεού. Αν αρχίσεις και του λες λόγια από εδώ από εκεί και αρθείς και αυτός ο ταλέπορος να σκέφτεται σαν άνθρωπος και να σου λέει ναι παιδί μου ξέρω ακόμα μα έτσι γίνεται έχει δίκιο και αρχίζει να χαλαρώνει το δεύτερο που θα σου πει το τρίτο που θα σου πει είναι καταστροφή γιατί πλέον δεν μιλάει πνευμάγιον, μιλάει, μιλάει ο άνθρωπος και ο άνθρωπος θα κάνει λάθος. Μείνε σε αυτό που σου είπε, την πρώτη, η πρώτη πρώτη κουβέντα που σου είπε. Επομένως, για σας δύο είναι οι πηγές της αλήθειας. Πρώτη η συγνήτησή σου και δεύτερος ο πνευματικός σου. Που μιλάει μέσα από το πνευματικό, μιλάει ο Θεό ο ίδιο. Κανένα άλλο. Κύριε Τραγίδη, δεν χρειάζεται να αρχίσει να με ρωτάτε. Πολλέ φορέ το κάνετε αυτό. Πολλέ φορέ. Παπούλια, ακούσαμε εκείνο στο ράδιο στο σταθμό τη Εκκλησία. Δεν πάνε να αντάκουσε από το σταθμό του Παραδείσου. Υπάρχει ένα σταθμό στο Παράδείσο. Όπου και να αντάκουσε, εφόσον ο πνευματικό σου, σου λέει άλλο πράγμα, θα κάνει εκείνο που σου λέει ο πνευματικό. Δεν θα κάνει εκείνο που στο ράδιο. Να στο πει, ποιος θα σας είπα. Σας είπα να στο πει, ο Παΐσιος. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά άλλη κορυφή στη σύγχρονη εποχή. Πατήρι Πορφύριος. Κορυφές. Πάνω από όλους, για σένα είναι ο πνευματικός. Εκεί είναι η πηγή της αλήθειας για σένα. Η πηγή Ρέουσα, Γάλα και Μέλη που λέει η Αγία Γραφή. Από εκεί καλείσαι να ποτιστείς. Μην είσαι λοιπόν αφελείς να πιστέψεις τους πάντες. αλλά τι λέει παρακάτω, να είσαι τι, να είσαι Πανουργο! Πανούργο. Ακούγεται κακιά λέξη το πανούργο. Σας το έχω ξαναπεί, πανούργο συνήθω λέμε το διάβολο, ο οποίος κατε, κατεργάζεται στο μυαλό του, βάζει μέσα στο μυαλό του ένα σωρό τεχνάσματα προκειμένου να σε ρίξει και σένα και εμένα και να μα κυλήσει την αμαρτία. Εδώ όμω Πανούργος είναι ο καταθεόν έξυπνο άνθρωπο. Και τι λέει για τον Πανούργο, Πανούργο δε έρχεται ει μετάνιαν. Δηλαδή, ο έξυπνο άνθρωπος λέει, και αν ακόμα λέει, επίστεψε, επίστεψε κάποιον που του είπε μια σακλαμάρα εκεί, αμέσω μετά καταλαβαίνει και λέει, Τι έκανα, ποιον πίστεψα. Αυτό δεν είναι πνευματικό με αυτό. αυτός. Ποιον πίστευσα αυτή που μιλάει στην στη τηλεόραση. Τι ξέρει αυτή μπροστά στο πνευματικό μου. Τι ξέρει αυτή μπροστά στο Θεό. Αυτή η ξεγυμνωμένη. Αυτός, ο, αυτός που δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. έβλεπα το πρωί. Λέω πού κατάδησα. Πού κατάτησα αυτό το έθνος αδελφοί μου. Πού κατάδησα. Κάτι μαλλιαρή. Κάτι, ε, κά, κά, κάτι, κάτι σκουλαρίκια. Κάτι... Αυτοί λέω τελικά είναι η δάσκαλοι για μα. Mm. Αυτοί είναι η δάσκαλοι μας Αυτούς αυτού καθόμαστε και βλέπουμε. Αυτό είναι κατάτημα Κατάτημα είναι. Αυτόν θα ακούσω και θα ακούσω το πνευματικό μου. Σε αυτόν θα δώσω εμπιστοσύνη και δεν θα δώσω εμπιστοσύνη στο πνεύμα το άγιο που μου μιλάει μέσα στην εξομολόγηση. Αυτό κάνει ο έξυπνο. Ο πανούργο και αν ακόμα παρασύρθηκε κάποιες στιγμές και άκουσε κάτι σε μια συζήτηση σε οπουδήποτε και παρασύρθηκε προς στιγμή και είπε ναι μετά αμέσως καταλαβαίνει τι έκανα τώρα, τι είπα τώρα τι είπα τώρα, ποιον πιστεύω τελικά πιστεύω το Θεό ή πιστεύω τον τάδε Κύριο και την τάδε Κυρία και τον άλφα και τον β ελεηνό που βγαίνει στην τηλεόραση να μου κάνει μάθημα ποιον πιστεύω Είδε τι λέει ο Άγιο Ιάκωβος ο αδερφόθερο. Αδελφοί μου, λέει, αδελφοί μου, μην πατή πνεύμα τι πιστεύετε, μην πιστεύετε σε κάθε έναν που έρχεται και σα λέει ένα σωρό σα Δεν πιστεύει. Αλλά ερευνάτε, λέει, ψάχνετε, ψάχνετε τα. Έχει δύο κριτήρια, μην τα ξεχνά. Έχει δύο κριτήρια. Ήρθε κάποιο και σου λέει: Μια χαρά και έξω και σου λέει κάτι. Έχει δύο κριτήρια για να κρίνει το λόγο. Όχι το δικό σου. Το δικό σου είναι λάθος, ξέχασα. Έχει το κριτήριο του πνευματικού και το κριτήριο τη συνείδηση. Το ξέρει το πνευματικό δεν είναι σημερινό το πνευματικό σου. Σε έχει στα χέρια του πόσα. 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Πόσα χρόνια σε έχει. Το ξέρει πλέον πω σκέφτεται, ξέρει τις κινήσεις. Ξέρεις πως ελίσσεται μέσα στις αμαρτίες σου και πως σε κατευθύνει. Επομένω δεν θα κάνει να κουβεντιάσεις με τον πρώτο τυχόντα. Να είσαι πανύργος, έξυπνος. Έξυπνος. Να μην σε του πάρει ο διάολος. Και θα σας θυμίσω εδώ κάτι. Μου κάνει εντύπωση. Τώρα μου όρθες το μυαλό Θυμάστε τον Κύριο που πήγε επάνω στο σαραντάριο όρος ε? μετά, μετά τη βαύτισή του. Επήγε στο όρος εκεί, στο σαραντάριο που λέγεται σήμερα, για να νηστέψει. Και νηστέψε 40 ημέρες και 40 νύχτες και δεν έβαλε τίποτα στο στόμα. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Εκεί λέει πήγε να τον πολεμήσει ο διάβολος. Πήγε να τον πολεμήσει ο διάβολος. Τι μου κάνει εντύπωση, Το πιστεύετε ότι ο Ιησούς Ιμόρη Χριστό είναι ο αληθινός Θεός. Το πιστεύετε, ναι, Του λέτε με όλη σας την καρδιά, ναι, Το λέτε με ναι, ναι, ναι. Το πιστεύετε, ναι, ναι. Το πιστεύετε, ναι, ναι. Λοιπόν ενώ είναι ο αληθινός Θεός πώς απαντάει στο διάβολο για κοίτα να δεις. Πώς απαντάει στο διάβολο, ναι. Τι του λέει ο διάβολο, ναι. Του λέει εσύ, πεινά. Θεός είσαι. Κάνε τις πέντρες ψωμιά να φας. Τι του λέει ο Κύριος. Δεν του απαντάει ο Θεός. Μπορεί να το απαντήσει ο Θεός. Δεν του απαντάει ο Θεός. Τι του λέει. Γιέγραπτε. Ο Θεός λέει. Η Αγία Γραφή λέει. Ποιο το λέει αυτό. Ο Θεός ο ίδιος το λέει για να μας δώσει μάθημα και να μην προτρέχουμε να δίνουμε εμείς απαντήσεις ο ίδιος ο Κύριος που είναι ο Θεός ο αληθινός δεν λέει εγώ λέω να πεις τον διάβολο όχι εγώ η Αγία Γραφή λέει ού και πάρτο μόνο αλλά άνθρωπος άλλη παντήρήματη εκπορευομένο διαστόματος Θεού του κάνει δεύτερο πειρασμό δεύτερο πειρασμό τον ανέβασε λέει επάνω ε, το έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου τον ανέβασε εις όρος υψηλών και το έδωσε, έδειξε όλες τις βασιλείες του λέει όλα αυτά είναι δικά μου θα σταδώσω εάν πες να με του λέει ο διάβολος τι απάντησε ο Θεός ε. είπα γεω πίσω μου σατανά φύγε του λέει από μπροστά μου βρωμιάρι, φύγε γιατί γιατί γέγραπτε πάλι γέγραπτε δεν λέει εγώ λέω δεν λέει έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω ο ίδιος ο Θεός δεν λέει εγώ σου λέω γέγραπτε Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις βλέπετε χρησιμοποιεί αγιογραφικά ο Κύριος ενώ είναι ο ίδιος ο Θεός και δικαιούται ο Θεός να μιλήσει αφέ αυτό και να πει αυτό που θέλει δεν το λέει. Γέγραφτε. Τι λέει η Αγιεγγραφή. Και το ίδιο και στον τρίτο τον πειρασμό. Που τον ανέβασε στο πτερίγιο και του λέει: Πε σε κάτω. Και θα έρθουν οι άγγελοι να σε μαζέψουν και δεν θα πάτε τίποτα. Όχι, του λέει. Γέγραπτε πάλι. Πάλι γέγραπτε. Και στου τρει πειρασμού γέγραπτε. Γιατί? Για να μα δώσει όχι ότι ο κύριο δεν μπορούσε να μιλήσει από τον εαυτό του, επαναλαμβάνω, αλλά για να μα δώσει. Μάθημα πού πρέπει να σπεύσεις να, να βρεις την αλήθεια και για σένα επαναλαμβάνω αλήθεια είναι ο πνευματικό σου και η συγκυρισή σου και να πάμε στο λίγο χρόνο που μας έμεινε να πάμε και στον επόμενο στίχο τον 16 στίχο σοφός φοβηθής εξέκλεινε από κακού ο δε άφρονε αυτό, πεπιθώς μείγνεται ανώμο. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και συμπληρώνουν αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Στίχος ο 16, στίχος συμπληρώνει τον 15. Και τι λέει; Τι κάνει ο σοφός άνθρωπος. Τι κάνει ο σοφός άνθρωπος. Αυτός που πραγματικά κρέμεται από τον Θεόν, έχει τη σοφία του Θεού, έχει τη γνώση. Τι σημαίνει έχω τη γνώση, ξέρεις τι σημαίνει έχω τη γνώση. Ε? Μία, είναι γνώσης, μου, μία είναι η γνώση αδελφοί μου για τον Χριστιανό, μία είναι η γνώση. Αυτό που είπε κάποτε ο Σουκράτης ο Σοφός στην παλιά Ελλάδα π.Χ. Δεν ξέρω τίποτα όλα τα ξέρει ο Θεός και κοντά στον Θεό τα ξέρω όλα άμα μακρινθώ από τον Θεό είμαι ο μεγαλύτερος βλαμμένος Αυτή τη γνώση έχει ο σοφό άνθρωπος αυτός που κρέμεται πραγματικά από τον Θεό δεν ξέρει τίποτα και επειδή δεν ξέρει τίποτα τι κάνει φοβάται φοβάται δεν εμπιστεύεται τον εαυτόν του ξέρω εγώ τι ξέρεις εσύ για πες μου τι ξέρεις, τι ξέρεις. όσοι το είπαν αυτό φάγαν τα μούτρα τους όσοι εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους όσοι είπαν αυτή την καταραμένη κουβέντα ξέρω εγώ όλοι αυτοί έκλαψαν με πικρό και με μαύρο δάκα τι ξέρεις, για πες μου τι ξέρεις. Δεν ξέρεις τίποτα. Γιατί δεν ξέρεις τα μηχανήματα του διαβόλου. Τι να την κάνεις στη Σοφία, τι να την κάνεις στη Σοφία. Εντάξει, έμαθε, διάβασε έμαθε έμαθες. Οι τρίτη ιεράρχες, είδατε πόσα ξέρανε. Και όμως, μακριά από τον Κύριο δεν φύγανε. μετά αύριο θα τους γιορτάζουμε. Είναι οι εκπρόσωποι της μαθητιώσης νεολαίας και γενικώ των γραμμάτων αλλά βλέπετε η σοφία τους πώς εξετιμήθη. Όχι ότι ξέραν πολλά, αλλά διότι κυρίω ήταν κοντά στον Θεό, δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από τον Θεό. Πολύ υπήρξαν οι μορφωμένοι της ανθρωπότητας. Ξεχάστηκαν. Για θυμίσέ τους μου, να δω τι είναι. Εγράψαν βιβλία, γράψανε, πάει, σβήσανε. Ερχόταν ο ένας και διόρθωνε τον άλλον. Οι νεότεροι διόρφωναν τους παλαιότερους. Δεν συνέβη όμως αυτό ποτέ με τις πατέρες της Εκκλησίας. Ο ένας αντίθετα συμπλήρωνε τον άλλον και συμπληρώνει τον άλλον. Σοφός φοβηθείς εξέκλεινε από κακού. Ο σοφός φοβάται. Ο Άγιος Άνθρωπος φοβάται. Βλέπετε. Αυτός πέφτει εξτίνατος εδώ πέρα. Αυτός εδώ τι, φοβάται, φοβάται και επειδή φοβάται πάει δύο φορές την εβδομάδα για εξομολόγηση. Όπως τώρα κοντά θα βγει το βιβλίο και θα το πάρετε, να δείτε, να δείτε ποιος ήταν αυτός. Φοβάται. Ενώ εσύ που πας μια φορά το μήνα και μια φορά τους δύο μήνες και μια φορά για δύο φορές το χρόνο για εξωμολόγηση δεν φοβάσαι. Δεν σε νοιάζει. Ε, και τι έγινε. σου φοβάται. Γιατί είναι σοφός. Γιατί η σοφία του Θεού στο κεφάλι του και δεν εμπιστεύεται τον εαυτόν. του. Την Αγία Γραφή δεν ήξερε απόξω. Αυτά που σε λέω εγώ δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν γίνει. Αυτό την Αγία Γραφή δεν ήξερε και όμω φοβάται. Φοβάται γιατί ξέρει τα πανουργεύματα του διαβόλου, ξέρει πόσο διάολος πάει να τον ρίξει. Κάποτε, κάποτε που είμαστε μαζί, είμαστε μαζί, στην τη θυμάμαι είμαστε, ένα πρωινό τον είδα τρομαγμένο. δεν το γράφουμε στο βιβλίο. Απλώς σα το λέω τώρα. Ένα πρωινό το είδα τραγμένο έτσι. Έρχεται λοιπόν ήμουν αγιερέος εγώ. Μου λέει έλα μου λέει να σου πω κάτι. Του λέω τι σημαίνει κύριο. Μου λέει είδα στον ύπνο μου λέει το διάολο. Και με κοίταγε αγριεμένος και του έλεγε. Ξέρετε τι του έλεγε. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα να είχαμε αυτιά να ακούμε αδελφοί μου τι του έλεγε ρε του λέει θα κάνεις το θέλημά σου έτσι το είπε θα σε κάνω του λέει να κάνεις το θέλημά σου το πιάσατε ή δεν το πιάσατε δεν το πιάσατε τι σημαίνει αυτό θα σε κάνω δηλαδή να αποξενωθείς από το πνευματικό σου να μην πάω να το ρωτήσει, θα σε καθοδηγήσω εγώ να κάνει το θέλημα. Ωραία, ακούστη μου ο βρωμιάκι, μου λέει: Ακούστη μου, παιδιά. Του λέω και συμφωβάσαι. Δεν ξέρει, του λέει τι πρέπει να κάνει. Ωραία, ξέρω που λέει από τον γέροντα δεν φεύγω. Εννοούσε τον πνευματικό του. Εγώ από τον γέροντα δεν φεύγω, μου λέει. Άρα για φαντάσου. Ποιο είναι ο σκοπό του σαντανάτ! Αυτό εδώ. Αυτό θέλει να σε κάνει ο Σεπένας. Να κάνεις το θέλημά σου! Και άμα κάνεις το θέλημά σου ξέρει μετά να σε τηγανίσει για τα καλιά αυτούς. Μετά θα σε κάνει να χορεύεις πώς χορεύουνε πάνω στα αναμένα κάργονα πώς χορεύουνε πάνω στα αναμένα κάργονα έτσι θα σε κάνει να χορεύεις. Γιατί? <Τι> Γιατί Γιατί η ουσία το παν μου για τον χριστιανό είναι τι? Ο χριστιανός δεν έχει θέλημα. Ο χριστιανός πειθαρχεί στο θέλημα του Θεού. Ο χριστιανός είναι ο μεγάλος υποτακτικός εάν θέλει να είναι σωστός χριστιανός. Και υποτάσσεται με κλειστά τα μάτια στο θέλημα του Θεού. Θα σε κάνω του λέει να κάνεις το θέλημά σου. Και βέβαια δεν τα κατάφερε. Γιατί πάντοτε ο Κύριε Γιώργης αιωνία του ημνίμη και να έχουμε την ευχή του Λελίδι. μέχρι που επέθανε ήταν κρεμασμένος από το θέλημα του πνευματικού του, από το πετραχήλι του πνευματικού. Ίδες γιατί φοβάται ο σοφός. Φοβάται ο σοφός. Δεν εμπιστεύεται τη σοφία του. Δεν εμπιστεύεται τη σοφία του γιατί. Φοβάται, μην κάνει λάθος. Φοβάται, φοβάται... Μήπως εμπιστευτεί τον εαυτό του και εγκαταλείψει τον Θεό. Και δεν φεύγει. Και σας είπα ποιος είναι ο σοφός. Ποιος είναι ο σοφός. Ο σοφός ποιο είναι. Εσείς είστε η σοφή. Εσείς εδώ γιαγιάδες. Μα εμείς παππούλοι δεν ξέρουμε γράμματα. Και όμως εσείς είστε η σοφή. Είδες τι λέει εκεί στους Τι λέει. Χαίρε φιλοσόφους. Ασόφους δειπνίουσα χαίρε τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα τι λέει παρακαλώ, χαίρε ότι αιμοράνθησαν οι δινήσει οι χαίρε ότι αιμαράνθησαν τον μύθο μύθων τι σημαίνει αυτά τι σημαίνει αυτά εκείνος που καβαλάει το καλάμι και νομίζει ότι είναι σοφός έρχεται ο Θεός και τον ταπεινώνει τον εξευτελίζει και δεν ξέρει τίποτα και δεν ξέρει τίποτα ξεχνάει και αυτά που ξέρει ενώ έρχεται ο Θεός σε σένα, σε σένα στον απλοϊκό στην απλοϊκιά που δεν ξέρεις πολλά αλλά που εμπιστεύεσαι το πνευματικό σου και μιλάς καλύτερα και από τους σοφούς έρχεται η σοφία του Θεού στον πατέρα Παΐσιο και δεν ξέρει ο κακομοίρη, δεν ξέρει γράμματα αν δείτε κάτι χαρτιά κάτι έγραφα που άφησε όλο λάθη, λάθη, λάθη, λάθη ορθογραφικά λάθη όμως Εκεί μέσα είναι η σοφία μου. Εκεί είναι η σοφία. Γράμματα δεν ήξερε. Είχε όμως τη σοφία του Θεού. Σοφός φοβηθής εξέκλινα από κακού. Λίγο ακόμα. Έξε η ώρα αλλά πέντε λεπτά πιστεύω μου τα δίνετε. Μου τα δίνετε. Ε, ε, Ο δε είναι αυτό επειθώς ο δε άφρον εαυτό πεπιθός μείγνηται ανόμο Ποιος είναι ο άφρον, ο ανόητος, ο ηλίθιος, ο βλάξ, ποιος είναι. Ξέρεις ποιος είναι, είδες πως τον λέει. Εκείνος που πεπιθεν ενεαυτό. Εκείνος που πίστεψε εμπιστεύτηκε τον εαυτόν του. Εγώ ξέρω. Ξεράδια που ξέρεις. Εγώ ξέρω τι ξέρεις. Για πες μου, τι ξέρεις. Τι έμαθες; δηλαδή. Τι σε δίδαξε εσένα η σοφία του Θεού. Τίποτα. Ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρεις. Επειδή έμαθε να διαβάζεις δύο οράδες γράμματα, επειδή σε αξίωσε ο Θεός να μπει στην Εκκλησία επειδή ο Θεός σε αξίωσε να βρεθείς κοντά στο δρόμο του Θεού νομίζεις στάμαθες τίποτα δεν ξέρεις τίποτα δεν ξέρεις πού ξέρεις ποιος ξέρει ξέρετε ποιος ξέρει εκείνος που πλησιάζει τη γνώση και ποια είναι η γνώση ο Κύριος εκείνος ξέρει Όποιος κρέμεται από τον Θεόν, όποιος εμπιστεύεται τον Θεόν, εκείνος ξέρει. Όλοι οι άλλοι που είπαν ότι ξέρουν, δεν έμαθαν τίποτα. και ούτε θα μάθουν τίποτα. Ο δε άφρον πεπιθώ σε αυτό, Βλέπεις ποιος είναι ο άφρον, εκείνος που πίστεψε στις δυνάμεις του, πίστεψε στη σοφία του, εμπιστεύτηκε τον εαυτόν του. Εκείνο είναι ο άφρον, ο άμυαλο άνθρωπο. Επειδή πήρε πτυχία, επειδή πήρε περγαμινέ, επειδή αιμάται γλώσσε, επειδή σπούδασε, επειδή τελείωσε. Και άμα τελείωσε, και τι έγινε. Και τι έγινε. Ξέρετε πόσου τέτοιου έχουν να σα δείξω. Ξέρετε πόσου τέτοιου. Που αποδείχθηκαν και αποδεικνύονται δυστυχώ οι μεγαλύτεροι εγκληματίε τη ανθρωπότητα. Ξέρετε πόσου έχουν να σα δείξω. Πόλου. Όλοι οι εγκληματίε τη ανθρωπότητα, οι μεγαλύτεροι εγκληματίε στα μεγαλύτερα κεφάλια. Ξέρετε ποιοι είναι, οι μορφωμένοι είναι, οι πτυχιούχοι, αυτοί που ξέρουν γλώσσε. αυτοί που τελείωσαν πανεπιστήμια και πίστεψαν στις δυνατότητές τους. Για αυτό είδατε τι σα είπα προηγούμενος. Ο Κύριος λέει τι επέλεξε, τι επέλαξε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ε? επέλεξε λέει τα μωρά του κόσμου, τα μωρά Ακούτε, ακούτε. Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε το Θεός είναι του σοφούς κατεσχύνει. Για να τροπιάσει λέει ο Θεός τους σοφούς, να τους ξεφτυλίσει, εξέλεξε ποιους. Αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ανόητους. Τον Πατέρα Ποΐσιο, τον Πατέρα Πορφύριο. Αυτοί ήταν, οι ανόητοι κατά κόσμο είναι αυτοί. Δεν ξέρω γράμματα. Και όμως έβλεπες εκεί οι φωτισμένοι, οι μορφωμένοι, οι φωτισμένοι του Θεού, όπω έχει μορφωμένοι, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητέ πανεπιστημίου, παπάδε δεσποτάδε, άλλοι άνθρωποι όμω, πήγαιναν να συμβουλευτούν τι θα του πει ο Πατήρ Ένα καλογεράκι. Αγράμα του! αγράμμα του! Τα σοφά του κόσμου, τα, τα μωρά του κόσμου εξελέξαν τον Θεό, είναι του σοφού και τη σκηνή. Και τα ασθενή και τα εξουθενημένα εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσχύνει του ισχυρούς. Επίσης. Για να δώσει ο Θεός μάθημα και να μας πει τι. Ότι εγώ δίνω τη Σοφία. Και όπως με εμπιστευτεί τι σας είχαμε. Δεν τον θυμάστε εδώ πέρα. Τον θυμάστε. Τον δεν θυμάστε. Δεν τον κύριε Αλέξανδρο. Τον θυμάστε. Πρέπει να τώρα είναι εδώ πέρα και άκουγε τα κηρύγματα. Και εδώ η γειτονά σας ήταν. Εδώ από κάτω ε, και τον Επίγαινα τον κύριο Αλέξανδρο, τον καφκά, τον θυμάστε. Τι ήταν αυτό, Ξέρετε ήταν αυτό. Αγράμματο! Να, εδώ ο αδερφό ο Γεράσμο να πάρει τη συνταξή του, πήγαινε με το αυτοκίνητό του, να πάρει τη συνταξή του και να Ναι, ο ίδιο μου του λέει. Δεν ήξερε ούτε το όνομά του να γράψει από κάτω. Εκεί που του δίνε ο τραπεζικό να υπογράψει την επιταγή, δεν ήξερε να βάλει και έμπαζε ένα σταυρό. Ένα σταυρό. Το θαύμα, Ξέρετε ποιο ήταν αυτό. Ότι ενώ δεν ήξερε γράμματα, ήξερε και διάβαζε μόνο την Αγία Γραφή. Αγία. Και όχι μόνο τη διάβαζε αλλά και την ερμήνευε. Και όταν πήγα κάποτε στο σπίτι, γιατί πήγαινα στα γεραματά του πλέον, πριν τον πάνε στο νοσοκομείο που πήγαινα εδώ στο σπίτι, πηγαίναμε μαζί και πήγαινα και τον εξομολογούσα, του μήνα μια μέρα και διάβαζε Αγία Γραφή. λέω: Εσύ, δεν ξέρει γράμματα, του λέω κύριε Αλέξαντερ, τι. τι, τι. Πώ διαβάζει, του λέω. Α, μου λέει κάτσε ένα Ήμουν να μου λέει άνθρωπος της ακολασίας Πολύ βρωμιάρης άνθρωπος Και όταν μου λέει μπήκα στην εκκλησία Και γλυκάθηκα από τον Κύριο Γλυκάθηκα από τον Κύριο Και δεν ξέρα γράμματα λέει Θεέ μου τόσο πολύ λέει σε αγαπάω φώτισέ με Θέλω να, να μπορέσω να διαβάσω τον νόμο σου». Και κάποια πρωί Ξύπνησε κάποια πρωί Και νίγε την και Έτσι, Απλά μην ψάξετε το πως Το πως μην το ψάχνετε είναι μυστήρια του Θεού, α καταλαβίστηκα αυτό το καταλαβαίνει. Α μυστήρια. Και ε, διάβαζε την αγεγραφή, άνετα και την ερμήνευε. Μου λέει έτσι τι είναι, ξέρω την ξέρω εγώ την αγεγραφή. Εδώ γνωστό σα ήταν, εδώ έκαθανταν εκεί πέρα σε εκείνη τη θέση. Κοιτάξτε, έχει τώρα βέβαια και ένα 7-8 χρόνια που έχει πεθάνει. Εξελέξα το λοιπόν ο Θεό τα μωρά για να κατεσχύνει του σοφούς και τα ασθενή και τα εξωτενημένα είναι να κατεσχύνει τα ισχυρά ο άφρον λοιπόν, τι είναι το λάθο του άφρονος είναι ότι πέπιθεν εν εαυτό, επίστευσε εμπιστεύθηκε τον εαυτό του και τι γίνεται λέει τότε, ο άφρον όταν εμπιστεύεται τον εαυτό του γίνεται οπω και ο παράνομος ένα τέρας, ένας παλιάνθρωπος, ένα κτίνος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υποχείριο της αμαρτίας και του δαίμονα. Αυτός είναι. Μίγνηται ανώμο. Ο πεπιθός είναι αυτό, μίγνηται ανώμο. Είναι ένα με τον παράνομο. Αυτός που λέει ότι εγώ τα ξέρω, εγώ τα ξέρω, αυτός γίνεται ένα, με τον παράνομο. Τι να μου πεις παράνομος? Τι να μου πεις εleiνός, τι να μου πεις κλέφτης, τι να μου πεις πόρνος, τι να μου πεις διαφαρμόνως και τι να μου πεις εγωιστής. Ο εγωιστής είναι χειρότερος. Ο εγωιστής είναι χειρότερος. Γι' αυτό το συμπέρασμα και να τελειώσουμε. Το συμπέρασμα είναι, αδελφοί μου και αδελφές μου, ότι πρώτον μεν εμπιστέψου την πηγή της αλήθειας που είναι ο Κύριος αλλά με τη φωνή του πνευματικούς. Από εκεί μην ξεκολλήσεις ποτέ. Αν ξεκολλήσεις, σε έφαγε το μαύρο φίδι. Και δεύτερον... Θυμίσου... Την αλήθεια δεν θα στυμπούν η σοφοί. Την αλήθεια θα στυμπούν η πιστοί. Ακόμα και οι αγράμματοι άνθρωποι. Την αλήθεια την ξέρει εκείνος που εμπιστεύεται τον εαυτόν του των θεών. Εκείνος την ξέρει την αλήθεια. Γι' αυτό σας είπα... Τι να αποσπάσετε τη τηλεοράσει που είναι ο κυριόδη ο Σομαχάλητη, η αιωνία του μνήμη, α μην πω τέτοια κουβέντα, αλλά καλύτερα πλήστευε, βάλτε στην άκρη. Αν έχει επιθυμία να ακούσει κάτι, θέλει να ακούσει δυο ειδήσει, να ακούσει πα και πέθανε ο Αρχιεπίσκοπο, κλείνω, άστο εκεί πέρα να στο λέει. Μην ακού απόψει, μην ακού θέσει, μην ακού τοποθετήσει, μην ακού συμβουλέ. Πολύ περισσότερο συμβουλέ. Γιατί σα είπα, σήμερα δυστυχώ η τηλεόραση έγινε εξομολόγο. Το είδατε. Δεν μην γελάτε, είναι αλήθεια αυτό που σα λέω. Έγινε εξομολόγο. Ένα, εκεί που τον λένε, ένα μικρούτσικο, πάει και λύνει, λέει τα προβλήματα του κόσμου. Εκεί πέρα. Πάνε, πάνε. Ξεφτυλισμένε γριέ, ξεφτυλισμένε γυναίκε, άθλιε, βρωμιάρε πάει και του λέει τώρα ποιο, ποιο, ποιο, ποιο. Ποιος ο άλλος εκεί πάει Τι τους λέει Ό,τι του κατεβαίνει Δεν πάει να πιστευτεί τον εαυτό της Στην εκκλησία τη διπλανή Στο πετραχίλι του παμπούλι εκεί Να πάει να της βγει στο προβλήμα <κυρίζει> Τι Τη λέει ο διάβολο όχι εκεί Εκεί Εκεί, εκεί! πήγαινε να ξεφτιλιστεί, να σ' ακούει ο κόσμος Να μάθει ο κόσμος όλο το προβλημά σου <στονίκημα> Τελειώσαμε λοιπόν αγαπητοί μου <ολίχνος> Θεού Ο <ολίχνος> που μελάει, <Ορίστε. ολίχνος> που μελάει> Ο λίγνος είναι καλός σαν, σαν άκουσμα, αλλά είπαμε, δεν θα τον εμπιστευτεί στο λίγνο. Όταν σου λέει κάτι, μιλάνε, παπάτε, ακούστε με, ακούστε με, μην μιλάτε. Όταν, όταν μιλάνε παπάδες, σας, μιλάνε και δεσποτάτες και όποιοι θέλουν. Καλά τα λένε, αλλά εσύ, η αλήθεια για σένα είναι ο πνευματικός. Εκεί, εκεί που πας και εξομορφέσαι. Τα άλλα κάτσε και τα άκουσε. Ναι, δεν κάνει κακό. Κάτσε και άκουσε. Λοιπόν, άδειο, θες να είναι μαζί σα.